Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ, σελίδα 990, στήχη 1-17. Στο το κεφάλαιο τούτον εξιστορείται το άνοιγμα των έξι φραγίδων του βιβλίου, έτινες εκπροσωπούν ουχί ορισμένα ιστορικά γεγονότα, αλλά ομάδα τιμωριών, για τον οποίο ο Θεός ενισχύει σπάσαν γενεά και εποχήν μέχρι τη συντελεία στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η πρώτη λοιπόν σφραγής σημαίνει πάντα τα μέχρι τη συντελείας του κόσμου κηρύγματα του Ευαγγελίου, η δευτέρα πάντα στους πολέμους, η τρίτη πάντα στους λοιμούς, η τετάρτη πάσα στας λοιμώδης νόσους, η πέμπτη πάντα στους διωγμούς κατά των πιστών και η έκτη πάσα στας μεγάλας θεομηνίας και καταστροφάς τη φύσεως, τα εγγενώσα το προέστημα του τέλους του κόσμου, έτυνες διαδεχόμενε διαμέσου των γενναιών αλλήλας, θα επισφραγιστούν εν τέλει από τα σδιαυτών εξοικονιζωμένα τελειωτικά θλίψη και καταστροφά που θα σημάνουν την κατάρρευση του κράτους του αντιχρίστου.